Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σα Είναι η εκπομπή Εξ και ο Mike Μπουκλάβρ είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ε, ελπίζω να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Βέβαια ήταν βροχερό στις περισσότερες περιοχές της και εδώ καιρό σήμερα το πρωί και λίγο ήλιο. Αλλά μετά πάλι η βροχή ε, δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα. Ε, ήπιο γενικά όχι μόνο από θερμοκρασίες μέχρι στιγμή. Αλλά ε, και αυτό το άστατο του κερούλιγο μας μα δυσκολεύει στον προγραμματισμό κυρίω των διάφορων υποχρεώσεων. Τι την κάνουμε όμω, ε, έτσι έχουν ε, τα πράγματα. Έχει ήδη σκοτεινιάσει, μην ξεχνάμε είμαστε για τα καλά στο ημερολογιακά τουλάχιστον έχουμε μπει στο χειμώνα πλησιάζουμε τάχιστα προς το χειμερινό υιοστάσιο και έτσι θα βαθύνει λίγο ακόμα το σκοτάδι, αυτό είναι η γεγονός, αλλά υπομονή σιγά σιγά μετά θα αρχίσει να... Να παίρνει τα πάνω της α, ημέρα. Αλλά εντάξει νωρίς είναι ακόμα γι' αυτά. Δεν νομίζετε και εσείς την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς λόγω ε, υποχρεώσεων και δεν καταφέραμε να κάνουμε, δεν κατάφεραμε να πραγματοποιηθεί η εκπομπή μας. Επομένως θα συνεχίσουμε με την εκπομπή, ε, με αυτά που είχα προγραμματίσει θα τα πούμε σήμερα και θα ε, συνεχίσουμε από εδώ ε, συγγνώμη από όσους ε, έλειψε Είχαν προγραμματίσει να με ακούσουνε αλλά, εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Παρελίστικο ραδιόφωνο είμαστε. Έχουμε και τα απρόοπτά μας. Ε, να καλησπίσω καταρχά του φίλου που μα ακούνε. Να καλησπίσω το Λουκά που και αυτό μα ακούει υποβροχή από ό,τι μα γράφει εδώ στο τσάτ. Να καλησπίσω τη Μαρίτα που μα ακούει και αυτή από τον Εξώστη. Την Ελένη και την Ευελίνη από σταθερέ και αυτέ. Ε, μας ακούνε και ας πάμε στο πρώτο μας κομμάτι για σήμερα. δουέτας των κοσμών της όπερας, το γνωστό δουέτα των λουδιών, από την παράλακμα του Λεοντελίμπ. Και σήμερα, όπως μάλλον αντέψατε, η μουσική επένδυση τη εκπομπής θα είναι δουέτα, δουέτα τη όπερα. Ε, βγήκαμε, όπως σας είπε, εκτός προγράμματος, εμπνεύστηκα και να το πω, πριν από 15 μέρες, το μουσικό νεροδρόμιο η καλεσμένη είχε καλεσμένη μια τη, το μέλος μας και ο γιτάρ, τη χειοργία και είχαν μουσική επένδυση ντουέτα και σκέφτηκα και εγώ να βάλω ντουέτα στην επόμενη εκπομπή όμω η επόμενη ε, πραγματοποιείται τελικά σήμερα, επόμενως θα ακούσουμε ε, ντουέτα, οπερατικά ντουέτα, τα πιο, βρήκα τα πιο, πώς θα το πω, Διάσημα, τα πιο όμορφα, τέλος πάντων τα πιο γνωστά ντουέτα στον κόσμο της όπαρες και με αυτά θα επενδύσουμε μουσικά την εκπομπή μας. Και ελπίζω η διάθεσή σας να μην έχει χαλάσει εξετίας του καιρού και εξετίας των όσων γίνονται βέβαια εντάξει την πολιτική να το πω έτσι και κοινωνική επικαιρότητα δεν θα τη σχολιάσω. Δεν είναι, ε, δεν είναι ο σκοπός εκπομπή αυτός. Όποιος <γωλή> θέλει να κάνει εκπομπή πολιτικο-κοινωνική, γιατί όχι ας το καταθέσανε δε εδώ στο σταθμό, παρεΐστηκο ρεδιόφωνο είμαστε, νομίζω ότι θα... Ακουστεί και αυτός όχι, ε, εγώ αναφέρομαι σε άλλο δυσάρεστο στο γεγονό στον κόσμο του βιβλίου και φαντάζομαι όσοι δεν έχετε ακούσει. Α, πιστεύω το ακούτε το ακούτε από εμά ε, γιατί σχετικά με το θάνατο του ε, Μένικου Μανταρέα ναι, του γνωστού συγγραφέα ο οποίος από ό,τι ε, φαίνεται ε, είχε ε, α, δολοφονήθηκε ε, τώρα στα πλαίσια ληστείας δεν ξέρουμε ε, ακριβώς ε, τέλος πάντων ε, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Κυψέλη. 83 χρονών και ζούσε μόνο του. Ε, τώρα ε, δεν ξέρω τα υπόλοιπα είναι του αστυνομικού ρεπορτάζ. Το σίγουρο είναι ότι χάσαμε ένα γνωστό ε, συγγραφέα, του ε, πολυγραφότατο θα έλεγα και βραβευμένο ε, αρκετέ ε, φορέ ε, για, για το έργο του και έχει πάρει και βραβείο από την Ακαδημία ε, Αθηνών για το συνολικό του έργο ή στο πιο γνωστό μυθιστό ρημά του είναι το Δύο Φορές ε, Έλληνας ε, πιστεύω ε, το έχετε και να μην το έχετε διαβάσει το έχετε ε, ακούσει αλλά έχει γράψει πάρα πολλά και πλέον ήταν και μεταφραστής, έχει κάνει και ε, μεταφράσεις αλλά ίσως ε, το πιο γνωστό έργο που έχει μεταφράσει είναι ε, η Πυρπέτηση τη Αιλικής στη χώρα των Θαυμάτων αλλά και, και ε, ε, άλλους έχει με έχει μεταφράσει, έτσι. Ε, έχω διαβάσει το ε, ημεροδιάτος του με κάνει να κλαίω έχει, έχει, και έχω, το έχω διαβάσει προσωπικά. Ε, ωραία συλλογή διηγυμάτων και έτσι με, φέρνει μια μελαγχολία πως σπροϊδάζει και ο τίτλο αναφέρεται σε παλιά κουρία και ιστορίες που σχετίζονται με αυτά. Ξέρετε, τα κλασικά κουρία τα οποία μ, πότε κλείπουνε πότε αναβιώνουν σε πιο σύγχρονη μορφή ε, κάποιοι διατηρούνται ακόμα τέλο πάντων ε, σε αυτά αναφέρεται μου και γράψει και παλιότερα μια νοβέλα το Κουρίο και α, άλλο πολύ γνωστό έργο και όπως ξέχασα Φανέλα με το 9 ε, έτσι και και πολλά ε, και πολλά άλλα ε, το γνωστό του, πανέλα με το 9, ναι, έχει γίνει και. Όχι, δεν είχε πάρει βραβείο γι' αυτό, γιατί δυο φορές Έλληνα είχε πάρει, είχε βραβευτεί πάλι με κρατικό βραβείο. το και μάλιστα. Της, από τη διάβασα την Παρασκευή ακριβώς την μέρα δηλαδή πριν το βρουν νεκρό ε, εκδόθηκε το τελευταίο του έργο η ελλογραφία μου με τον Βασίλη Βασιλικό και το Σάββατο τον ε, βρέθηκε νεκρός. σας δηλαδή, ε, μεγάλη ε, απόλυα για τα ελληνικά γράμματα είναι το τραγικό του τρόπου περισσότερο δεν ξέρω τι άλλο ε, θα έργο είχε στη σκερδιά ή τι άλλο θα μπορούσε να μας δώσει πάντως ε, είμαστε τυχεροί που υπάρχει μια αρκετά πλουσιά βιβλιογραφία του Μένικου Μανταρέα τέλος πάντων ε, ας συνεχίσουμε όμως εμείς πάμε στο να και την έμη τη δικιά μας έμη που ήρθε στην παρέα μας και ας πάμε στο επόμενο ντουέτο μας Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ακούσαμε τον πλάθτο Ντομίγκο, Τενόρο και τον βαρύτερο Σέριλ στο ντουέτο Ο Φώτης από την Όπερα Αλής Μαργαρηταριών του Ζώρος Μπιζέ Βέβαια το Ζώρος Μπιζέ όταν το ξέρουμε για την Κάρμεν Αυτή λοιπόν η Όπερα Αλής Μαργαριταρίων, είναι η, η δεύτερη δημοφιλέστερη του Μπιζέ μετά την Κάρμεν και το ντουέτο αυτό θεωρείται ένα από τα το πιο σημαντικό της ε, όπερας ε, αυτής είναι για Τενόρο και Βαρύτονο και ε, ήταν μία από τις επιτυχημένες στιγμές θα έλεγα του Georges ε, Μπιζέ. Εν πάση περιπτώσει, α, συνεχίσουμε εμείς προηγουμένως καλησπέση από την έμι. ξεχνάμε ότι η ΕΜΗ έχει και αυτή, είναι παραγωγή και αυτή, Εκπομπή του Ready Music Heaven, Δευτέρα και Τετάρτη στις 4 του Απόγευμα, μας κρατάει συντροφιά με τι rock απόπειρε Επομένως, όσοι ε, θέλετε καλή rock-μουσική, η Amy θα είναι λοιπόν στα μικρόφωνά σας. Και φυσικά η Δευτέρα, είπαμε, είναι η μέρα του rock. Έχουμε αμέσω μετά την Amy είναι και ο Πέτρος με το live του rock έτσι λοιπόν τις Δευτέρες ξεκινάμε από νωρίς και μετά συνεχίζει και η Ήλιο με την εκπομπή της. Είναι γεμάτες Δευτέρες, ο Cross ε, ώρες να έχει κανεί και, και να ακούει, αλλά πάντα ό,τι ώρα και να συνδεθείτε, όλο και κάτι καλό θα βρείτε να ακούσετε στο Radio Music Heaven, και φυσικά στο Music Heaven στο site μας μπορείτε να συμμετέχετε, η εγγραφή είναι εύκολη και δωρεάν φυσικά και στα φόρμα μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά και να ε, μας αφήνετε τα νέα σας της καλησπέρα σα και ε, τις απόψεις σας. και αν σας αρέσει τόσο πολύ το ραδιόφωνο γιατί όχι μπορεί κάποια στιγμή και, και μια καλή ιδέα μπορείτε να βρεθείτε και στο τίμ των παραγωγών του στάθμου Δεν θα ήταν καθόλου άσχημα πιστέψτε με αυτό που λέμε παρέστηκο ραδιόφωνο εδώ πέρα το εννοούμε Στη... Τι θα πούμε για βιβλία στη σημερινή εκπομπή, θα, θα πούμε περισσότερο, ε... φυσικά και εδώ στο τσάρτ και στα μηνύματα ο φίστη μας ε... για σχολιασμό τι θέλετε, σήμερα θα πούμε λίγο αυτό τόσο τα βιβλία, αλλά για το... Ε, για την τεχνική υποστήριξη ε, στους συγγραφείς που γράφουν τα βιβλία και τι εννοώ τεχνική υποστήριξη εννοούμε ε, δεν εννοώ φυσικά τον εκδοτικό έκο και, λοιπά και λοιπά, εννοούμε πως γράφουν οι συγγραφείς τα, τα βιβλία όταν κάθετος συγγραφέας έχει την ιδέα στο μυαλό του πως βάζει τις λέξεις ε, στο χαρτί ε, Προφανώ ναι, σήμερα είναι το χαρτί. Παλαιότερα, τι γινότανε. Παλαιότερα, όπως γνωρίζουμε, ή περισσότεροι τουλάχιστον ή όπως διδασκόμαστε στην ιστορία, όταν δεν υπήρχε γραπτός λόγος, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν διηγούνταν ιστορίες. Αλλά και πέρα, ήμασταν στην προφορική παράδοση και τα έπαιε ένα καλό παράδειγμα έτσι, όλα περνούσαν από στόμα σε στόμα από γενιά σε γενιά γίνονταν και οι γνωστές παραλλαγές έτσι, και οι ιστορίες ε, διαδίζονταν ρεχότερα όπως ξέρετε αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε αλλαγικά η ανθρωπότητα έτσι, και απαραίτηση ε, μόνο στην ελληνικό χώρο ε, από ε, ταμπλέτες ε, με πυλό ε, περισσότερες ε, μετά ήρθαν πάνω στην πέτρα σκαλίζαμε πάντοτε έτσι ε, τις αλλά ο, όλα αυτά ήταν πιο δεν ήταν τόσο πρακτικά για να γράψει κανείς βιβλίο mm. οι μεγάλες κείμενα όπως τα τώρα ε, τα πράγματα αλλάξαν με ε, τη χρήση του παπίρου, της πραγμανής και με τέλος η κινέζι εφήβεραν αυτό που λέμε τον προγόνο τουλάχιστον αυτό που λέμε σήμερα χαρτί και έτσι έχουμε ε, φτάσαμε ο, ο συνδυασμός του χαρτιού και της μελάνης θυμάστε τι λέγαμε κάποτε συνική μελάνη συνική, το κινέζικη. που λέμε σήμερα ε, συνική μελάνη λοιπόν ο συνδυασμός αυτός, χαρτί και μελάνη αποδείχθηκε στο πέρασμα των Πια, ο, ε, ο πιο πρακτικός συνδυασμό και αυτό με τον οποίο συνήθισε η ανθρωπότητα ε, να γράφει. Έτσι λοιπόν για πολλά πολλά χρόνια ε, γράφω, σημαίνει κάθομαι με χαρτί και μολύβι που λέμε, με χαρτί και πένα, ε, εντάξει, ε, με χαρτί και στυλό αργότερα ή στυλογράφω όπως ε, ε, λένε κάποιοι και ε, γράφω ε, και όταν λέμε συγγράφω νευλίου, γράφω το, τα κεφάλαια, γράφω με το γραφικό μου χαρακτήρα, γράφω ξέρετε τη δικασία, την έχουμε κάνει όλοι έτσι, όλοι έχουμε γράψει τουλάχιστον μια έκθεση στο σχολείο. Ε, αν όχι βιβλίο ή οτιδήποτε άλλο, μια εκθεσούλα όλη την έχουμε γράψει, άρα γράφω, εννοίωτε διαγράφω, μτζουρώνω, πέτα ολόκληρες σελίδες και έτσι αυτή ήταν η οτιδηποτε αλλο μια εκθεσουλα ολη την εχουμε γραψει αρα γραφω εννοιωτε διαγραφω μουτζούρωνω πετα ολοκληρες σελιδες και ετσι αυτη ηταν η διαδικασια της συγγραφής για πολλά πολλά χρόνια. Και η τυπογραφία θα μου πείτε, η τυπογραφία ήταν το άλλο κομμάτι. Η τυπογραφία έπαιρναν το χειρόγραφο και φτιάχνανε το το στίχιο θετούσαν, δεν πατάμε αυτός είναι ο τεχνικός όρος δηλαδή το σε τυπο, το χειρόγραφο σε τυπογραφικά στοιχεία και μετά τυπωνόταν το, το βιβλίο ή το κείμενο όπω θα στο θα το έπαιρναν οι αναγνώστες έτσι λοιπόν αυτή ήταν η, η διαδικασία του χαρτί το μολύβι, το, το όργανο γραφής και ο συγγραφέα μπροστά στο, ένα, ε, στο σε ένα τραπέζι, σε ένα γραφείο να γράφει και αυτή είναι νομίζω η εικόνα που η πιο επικρατής εικόνα που έχουμε ακόμη και σήμερα για τη συγγραφή ε, ενίοτε με το φτερό έτσι. Βλέπουμε και κανέργο εποχής εφαλώς με, ε, με την πένα έτσι, με το φτερό της Χίνα. Νομίζω ήταν το πιο διαδεδομένο Κάνω Νομίζω. Τέλος πάντων, τα πράγματα όμως κάποια στιγμή εμελένα αλλάξουν, αλλά θα δούμε πώς άλλαξαν μετά το επόμενο κομμάτι. Είδα λοιπόν το ντουέτο από τη δεύτερη πράξη του De Hosen υπό ο του Ρόδου, μια κωμική όπερα του Ρίχαρντ Στράουσ. Είπαμε λοιπόν ότι θα συζητήσουμε λίγο για το πώς γράφουν οι συγγραφείς και λέγαμε για την γνωστή εικόνα του συγγραφέα με το φτερόι με το αυτό μπροστά από το είναι μπροστά από το γραφή να γράφει να γράφει συνήθως βράδυ έτσι, αυτές που το φως του κεριού με τις σελίδες απέφτουν αριστερά δεξιά κάπως έτσι δεν το δείχνουν καμιά φορά στα έργα τέλος πάντων ε, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκλίνεται στην ε, πραγματικότητα όμως κάποια στιγμή αυτά ε, έμειλε να αλλάξουν ε, γιατί εμφανίστηκε η γραφομηχανή γραφομηχανία ε, πλέον ε, βέβαια σήμερα νημέρα λέμε γραφομηχανία, ελπίζω περισσότερο είτε από έργα είτε κάπου ε, να έχουμε δει σε λειτουργία οι πιο νέοι εδώ μέσα που μας ακούνε αμφιβάλλουν να έχουν δει γραφομηχανή σε λειτουργία ε, διαζώσεις μόνο σε κάποιο έργο αν την έχουν δει σε κάποια παλιά ελληνική ταινία ή και ξένια ακόμη τη γράφο γράφουν ο κόσμος με τη γραφομηχανή και οι παλαιότεροι φαντάζομαι τις θυμόμαστε κάποιοι από εμά έχουμε γράψει κιόλας κάποιο γράμμα ίσως κάποιο επισημο έγγραφο το έχουμε γράψει σε ε, γραφομηχανή οι γραφομηχανες οι... εμφανίστηκαν γύρω στο 1870 ε, περίπου τώρα δεν θα ξασκουραστούμε λεπτομέρειε τις οποίες ούτε εγώ τι γνωρίζω για το ποια ήταν η πρώτη γραφομηχανή και πως Πάντοτε η γραφομηχανή άλλαξε ε, ριζικά το τοπίο ε, όχι τόσο όσον αφορά ε, τη διαδικασία της συγγραφής απλώς το όργανο γραφής το στυλό ή τυπένα κ.τ.λ. ο γραφικός χαρακτήρας του συγγραφέα είχε τη δυνατότητα να αντικατασταθεί από το τυπωμένο κείμενο της γραφομηχανής, το οποίο ήταν σαφώ πιο ε, αναγνωρίσιμο, πιο εύκολο και η γραφομηχανή μπορούσε να ε, στηβάξει περισσότερες λέξεις σε μία κόλλα χαρτί και με μεγαλύτερη σε και σαφώ πιο ευανάγνωστα, γιατί φανταστείτε μετά να είστε τον επιμελητή ενό εγγραφέα με ε, άσχημο ε, γραφικό χαρακτήρα. Ε, βέβαια, ε, ε, το ε, ε, άργησε η γραφομηχανή και τις που τα πρώτα που γράφτηκαν δια στη γραφομηχανή, συνήθως ή τα έγραφαν οι συγγραφείς, είτε υπαγόρευαν σε κάποιο, ε, κάποιο δάκτυλογράφο που ξανατυπώνει στη γραφομηχανή ή μέσω ε, χειρογράφου ε, το δεκτυλογραφούνταν και στέλνονταν στους ε, εκδότες έτσι, ε, με τη γραφομηχανή και με τη χρήση και του καρμόν μπορούσαν πλέον να και και τουλάχιστον σαν κάποιος αριθμό ε, αντιγράφων. Τώρα ε, το ενδιαφέρον ε, έχει να πούμε για το πρώτο βιβλίο που θεωρείται ότι ε, γράφει και σε γραφομηχανή. Βέβαια λεπτομέρειες ε, ό, σε όλες αυτές τι περιπτώσεις ε, δεν, ε, είναι, ε, δεν είναι γνωστό ε, πιο ακριβώς λεπτομέρειες πάντως εγκάσατε ε, ε, ότι ο Μαρκ Τουέιν ε, από ό,τι είναι ο πρώτος που, παρέγρα, που παρέδωσε δακτυλογραφημένο σε γραφομηχανή ε, κείμενο στον εκδότη του και ε, ε, ισχυρίζεται ότι ο Τόμ Σόγερ ήταν το πρώτο διηγήμα πρώτη νοβέλα που γράφτηκε σε ε, γραφομηχανή σύμφωνα με τον ίδιο τον Μαρκ Τουέιν τώρα βέβαια κάποιοι μελετήσεις ισχυρίζονται ότι δεν ήταν, δεν ήταν το αλλά δεν είναι ένα άλλο έργο του η ζωή στο μισισιπί το οποίο ήταν το πρώτο που παραδόθηκε δακτυλογραφημένο ε, πάντως όπω είπαμε δεν ήταν είχε υπαγορευτεί σε, σε δακτυλογράφο δεν δεν είναι πάντως από ό,τι φαίνεται, ο Μαρκ Τουέιν, είτε με το ένα διαγήμα είτε με το άλλο, ήταν ο πρώτος ο οποίος παρέδωσε δακτυλογραφημένο κείμενο στον εκδότη του. Και εν συνεχεία, στα επόμενα χρόνια, αυτό έγινε το στάνταρ μέσο με το οποίο οι συγγραφείς παρέδιδαν στον, στους εκδότες το κείμενο το οποίο ήθελαν, ε, να, ήθελαν να εκδώσουν και ε, έτσι ε, ε, αντικαταστάθηκε η εικόνα του συγγραφέα με το χαρτί και το στύλο, αντικαταστάθηκε από την το εικόνα του συγγραφέα μπροστά σε μια γραφομηχανή και δάκτυλογραφή μεταμανίας και Οπότε να μην ξέρει τι να γράψει και να σκίζει, με τη να τραβάει η χαρτία από τη μηχανή, ξέρετε με τη χαρακτηριστική κίνηση και να, και να τα πεταπέπλυσμενο στο καλάθι όπως έχουμε δει πολλές φορές σε, σε έργα. Ε, πάμε στο επόμενο κομμάτι μας και θα συνεχίσουμε dor da por Ευχαριστούμε την Άγγελα Γεωργίου και τον Ρόπερτο Λάνια στο ντουέτο Μιζερέρε, ντουέτο και χωροδιακό μαζί, από την όπερα του Τζουζέπ Βέρτη. Η Τροβατόρε, το Μιζερέρε, είναι μια από τι πιο παγκοσμίω δημο δημοφιλεί μελωδίε τη ε, όπερα και ε, αυτό το, το υποβλητικό ε, χωροδιακό, την υποβλητική μελωδία που έχει είναι Εξίσου δημοφιλέ είναι λίγο πιο δημοφιλέ στο Ιντερνετ από την Καβαλαιρία Ρουστικάνα. Αλληλεφορά όμω αυτό. Σήμερα είπαμε η εκπομπή 55 με οπέρα 10 τουέτα τη κανονικά του έτ' ακούσαμε πριν από 15 μέρες το μουσικό νεροδρόμιο της Σίλια το οποίο ξεκινάει και νέο παιχνίδι αφήσαμε τις ιστορίες του Κουκουτσοχωρίου και πάμε σε ένα άλλο ε, μαγικό, πε, μαγικό εντάξει ε, σε ένα άλλο παιχνίδι στο μουσικό νεροδρόμιο ε, αλλά μις τα λεγώ μπείτε στο φόρουμ του σταθμού ενημερωθείτε και συντονιστείτε στο μουσικό νηροδρόμιο όσο ενδιαφέρεστε. Έτσι ε, είναι ε, γεμάτα τα απογεύματα του σταθμού με, με εκπομπέ ε, για, για όλα τα είδη. Και σήμερα μην ξεχάσουμε στι 10 του βράδυ έχουμε τον Έθερο Βάμονα, τον Έθερο στο να αποκαλούμε και συνεχίζει ε, με το ε, αφιέρωμα μάλλον ε, συνεχίζει με τα αφιερώματα γενικότερα και ε, σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του αφιερώματος το 1977 μάλιστα ε, που δεν τα πάω καλά ούτε με με τι χρονολογίε των τραγούδιων είναι πολύ ενδιαφέροντα να μαθαίνω ακριβώ πότε εκδόθηκε, πότε κυκλοφόρησε, μάλλον. Συγγνώμη, Βοηγιακή είναι εκδόθηκε, θα πω θα πω, πότε κυκλοφόρησε το κάθε τραγούδι. Λοιπόν, ε, πού είχαμε μείνει, α, λέγαμε γιατί γραφομηχανή, ε, για το συγγραφέα με τη γραφομηχανή, η έφερε τη δική της επανάσταση στο χώρο της συγγραφής του, ε, του βιβλίου Τουλάχιστον βλήτωσε τους εκδότες από τον κόπο να αποκρυπτογραφούν τα χειρόγραφα των συγγραφέων και όχι μόνο αυτό έφερε μια εξίσωση μεταξύ των καλλιγράφων των ανθρώπων που, που κάνουν ωραία γράμματα και των ανθρώπων σαν και μένα θα έλεγα που τα γράμματα τους ε, δεν είναι και ότι όμορφότερο έχετε δει εντάξει ευανάγνωστα μπορεί να είναι αλλά όμορφα ε, δεν θα τα έλεγα ε, σε καμία περίπτωση έτσι λοιπόν έχετε μηχανή τότε λοιπόν και φέρνει την απόλυτη εξίσωση όλοι μπορούν να γράψουν με το με την ίδια καθαρότητα το ίδιο ευανάγονωστο τρόπο το κείμενό τους έτσι κληκτώνοντας πάρα πολλές ε, ανθρωπόρες ε, τους ε, εκδότε, τους μιλητέ, και γενικά όσους φροντίζουν για την έκδοση ενό βιβλίου και έτσι αποτυπώνται ε, με πιο περιεκτικά και με καλύτερη σαφήνεια να το πω αποφεύγοντα κάποια λάθη ε, και οι σκέψεις του ε, συγγραφέα ε, βέβαια εντάξει ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ε, και τόσο ε, ε, ριζικά στη Ρίσδες δεν άλλαξε η συγγραφή έτσι το όργανο γραφής άλλαξε προς το καλύτερο, προς το καλύτερο. Βέβαια γραφούμε γενέσεις πέρασαν και αυτές αρκετά μέχρι να φτάσουν στην ορειμότητά το κατάλοιπο των γραφού βέβαια όπως ξέρετε είναι και το πληκτρολόγιο το οποίο χρησιμοποιούμε στους υπολογιστέ. στα κινητά μας γενικά στο οτιδήποτε χρειάζεται να εισάγουμε κείμενο κάπου είναι ε, το απαραίτητο εργαλείο πανταζουμε όλοι έχετε προσέξει την διάταξη την οποία τη λένε και όλες, τη διάταξη QRT έτσι ονομάστε από τα πρώτα γράμματα της πρώτης σειράς των αλφαβητικών χαρακτήρων και αυτό από ό,τι διαβά, μπορεί να διαβάσει κανεί ε, είναι μία ελατοματική σε εισαγωγικά ένταξη, έχει καθιερωθεί όμως, ε, είναι μια διάταξη την οποία την φτιάξανε επίτηδες για να είναι αργή, ε, για να αργεί κάποιος να δεκτηλογραφήσει, μα γιατί ε, αυτό. Αυτό έγινε γιατί στις πρώτες γραφομηχανές οι βραχίωνες, ε, δεν ξέρω, δει κοντά γραφομηχανή, παλιά γραφο, κανονική γραφομηχανή, όχι ηλεκτρική θα πούμε μετά για αυτές, ε, ήταν, ε, το κάθε πλήκτρο συνδέοταν ε, με μηχανικό τρόπο, με ένα μοχλό, με ένα να μεταλλικό που στην άκρη του είχε το γράμμα το οποίο χτυπούσε τη μελανοτενία και η μελλοτενία μετέφερε το γράμμα στο χαρτί. Και έτσι λοιπόν, ε, όταν πληκτρολογούσε τι πρώτε ροφ μηχανέ που πληκτρολογούσε κάποιο πολύ γρήγορα, μπερδεύονταν οι βραχίωνε. Έτσι λοιπόν, αλλάξαν τη διάταξη για να είναι πιο δύσκολο να τα κτηρογραφήσει ε, ε, κανεί. Οι εκτιλογράφοι εκπαιδεύονται στο καινούργιο πληρολόγιο και σιγά σιγά αυτό γίνεται το στάνταρ της βιομηχανία, και άντε τώρα ξέρετε πώ είναι με τα στάνταρ και τα πρότυπα Πώ να το αλλάξει όταν όλοι αυτό έχουν μάθει και αυτό χρησιμοποιούν και έτσι έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας πώς θα το φανταστούν τότε αυτοί που σκέφτηκαν να μπερδέψουν τη διάταξη των πλήκτρων να μην τα έχουμε αυτή σειρά δηλαδή στη γραφομηχανή πόσο... Ε, μέχρι σήμερα πώς τα θα καθόριζαν μια ολοκληρή τεχνολογία. Μέχρι σήμερα και τι οθόνε αφή που έχουμε στα κινητά μας ή στα τάμπλετ. Ή γενικά σε, σε οθόνε αφή και ε, πάλι με το. Βλέπετε την ίδια διάταξη. Κατά καιρού έχουν προταθεί βέβαια ε, διαφορετικές ή χρησιμοποιούνται διαφορετικέ διατάξει, όμω το 90% θα έλεγα του κόσμου αυτή τη διάταξη ξέρει αυτή ε, χρησιμοποιεί. Κατάλοιπε και αυτή της ε, ε, γραφομηχανής. Ε, όπως είπα, η γραφομηχανή έχει πλέον εκτίματα σχέση με το, με το χαρτί, αλλά βέβαια και η και στη γραφομηχανή. Πάλι όταν, όταν, όταν έκανε λάθος η ε, ε, ε, διαδικασία ήταν γνωστή. Μουτζούρα ίσω. Ε, διαγραφή, ξαναγράψι μου. Ε, εντάξει, βέβαια κάποιες κάποιε. Κάποια ήταν καλύτερα, πιο καθαρά τα πράγματα. Αλλά πάλι ε, δεν αποφεύγονταν η ε, μεγάλη. Ε, τα λάθη, οι αλλαγέ στο κείμενο ή το πέταγμα του χαρτιού. Ε, σιγά σιγά βέβαια ε, ε, εξελίχθηκαν οι γραφομηχανές, πήγαιναν στι λεγόμενε ηλεκτρικές ε, γραφομηχανές οι οποίες δεν είχαν αματωλικού δραχιούνε, η IBM ήταν από τι πρώτε εταιρείε είναι ΑΕΠ, η IBM με του υπολογιστέ. Ήταν ε, οι που κινούνταν, που η Πλέον Που είχε τα γράμματα επάνω, κινούνταν με, με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν υπήρχαν βραχιώνε και έτσι μπορούσε να αυξάνεται κατά πολύ η ταχύτητα πληκτρολόγηση. Βέβαια, τα πληκτρολόγια των αγραφημηχανών, των ηλεκτρικών αγραφημηχανών, βέβαια, και άλλε τρει άσχετα να βγάζουν μετά ηλεκτρικέ αγραφημηχανέ, έτσι με πολλά πλονεκτήματα αφορά την ε, ταχύτητα και. Την ευκολία χρήση, το βάρος, έτσι και ε, έτσι το, τα πληκτρολόγια, μάλλον δε των ηλεκτρικών γραφομηχανών αποτέλεσαν για, πολύ, για πολλά χρόνια το πρώτο ποιότητα, θα έλεγα για τη βιομηχανία και τον υπολογιστών. Στη συνέχεια, ε, δεν ξέρω πόσοι από σας μεγαλώσατε δεκαετία του 80 με την έλευση των προσωπικών όπως λέμε σήμερα υπολογιστών αλλά θυμάμαι στα τότε περιοδικά ένα τότε ένα ήταν το ελληνικό περιοδικό έτσι και ε, ε, δεν τρέπουμε θα το πω δεν, δεν Υπάρχει ε, λόγο, ένα το κομπιώτερ για όλους το πρώτο ελληνικό περιοδικό για υπολογιστές, βέβαια αρθρά για υπολογιστές είχαν κυκλοφορήσει και σε κάποια άλλα περιοδικά, έτσι όπως την τεχνική εκλογή, έτσι ένα ε, για ηλεκτρον, πως δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται, με ηλεκτρονικά, και σε κάποια άλλα άλλα, το πρώτο εξειδικευμένο για υπολογιστέ ήταν αυτό. Και θυμάμαι σε άρθρα που έλεγε ότι έχει πληκτρολόγιο, και λέγανε για προσωπικό υπολογιστή, το πληκτρολόγιο του ήταν θέμα ε, ποιότητα. Α πούμε, αν έχει πληκτρολόγιο ποιότητα ηλεκτρική γραφομηχανής, κάπω έτσι το γράφανε τότε. Και εντάξει, προφανώ, ο υπολογιστή είχε ε, υποδοέστερο πληκτρολόγιο, έτσι, ε, θεωρούνταν. Ε, Ποιοτικό κατώτερο να το πέσει το πληκτρολόγιο, οτι είχαν πληκτρολόγιο αντίστοιχο με τους ηλεκτρικές τι ηλεκτρικές γραφόμεχανε, θεωρούνταν το στάνταρ τη βιομηχανία. Σήμερα υπάρχουν πληκτρολόγια, όπως ξέρετε, για όλα τα γούστα ε, και. Ε, Μπορεί κάποιος να βρει πραγματικά αυτό που, αυτό που θέλει. Βέβαια, όταν κάποιος σκοπεύει να γράφει μεγάλα κείμενα στον υπολογιστή, γιατί κατά ψάχνιμο το υπολογιστή είναι το κύριο μέσο σε γραφή κειμένου τη σήμερα, ε, καλό είναι να επενδύσει και σε ένα καλό πληκτρολόγιο, ο, όχι πληκτρολόγιο. Πολλές φορές αυτά τα πληκτρολόγια που τα ρυθμίσουν σε gaming έχουν καλύς, πολύ καλή ποιότητα πληκτρο, αλλά πρέπει να το ψάξει λίγο πάνω το απλό πληκτρολόγιο των πέντε ευρώ να το πω έτσι, που ε, δίνουν συνήθως με κάθε υπολογιστή καινούριο ε, δεν είναι και ότι τις περισσότερες φορές δηλαδή δεν είναι για βαριά συγγραφή κειμένων έτσι θα πιάσουν τα, τα χέρια σας κάτι καλύτερο. Βέβαια αν έχετε λάπτοπ εκεί ε, δεν έχετε και πολλές επιλογές έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων ας, Ας ξεκουραστούμε λίγο, να καλείς και το φίλο μας, το John Dock, που μας ακούει και, και αυτός. Ας ξεκουραστούμε λίγο και συνεχίζουμε μετά. Πάμε στο επόμενο διουέτο μας. No. Ήταν από την όπερα του Πουτσίνι ένα ντουέτο του πάλι, το «Ο του πιονοντόρνι», «Μιμί δεν θα γυρίσεις» ένα τσι νοσταλγικό του ντουέτο. Ε, να το να πω σύμφωνα με το λεξικό του ε, κάψουρο τη της όπερας. Ε, ναι, για την εποχή του έτσι θα το θεωρούσαν, μην νομίζετε. Ε όπερα, είπαμε Έχει το περίεργο, περίεργο το, Στην κλασική μουσική Όπερα ήταν το πιο λαϊκό Να το πω έτσι Είδος Και ήταν αγαπητό Από α, μεγάλα α, Καμία σχέση με την ορχήστρα Δωματίου, με τη συμφωνική Ήταν αγαπητό από τις α, Λαϊκές μάζες λοιπόν, Αρκετές όπερες Ήτανε δημοφιλείς κάποιε άλλε αφού ήτανε πιο δύσκολες Τι λέγαμε α, Λέγαμε λοιπόν Για τις γραφομηχανές Και την εξέλιξη των γραφομηχανών Κάσουμε στι ηλεκτρικές Γραφομηχανές Το Επόμενο βήμα Της εξέλιξης Ήταν και το πρώτο βήμα προς τον Αφανισμό Θα λέγαμε των γραφομηχανών Ήταν όταν οι γραφομηχανές σαν να παντρεύονται με ηλεκτρικά κυκλώματα να το πω έτσι ηλεκτρικά ε, σύνομαι, ηλεκτρονικά ε, κυκλώματα και σαν να αποκτούν ε, ε, και άλλες ε, ε, πώς να το πω και άλλες λειτουργίες και άλλες δυνατότητες. Ε, βέβαια Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, μην φανταστείτε ότι ήταν όπω σήμερα, έτσι, ήταν, πολύ, πώς να το πω, ήταν πολύ βαριά, πολύ ε, δύσκολα στη χρήση, εξειδικευμένα. Έτσι. Ε, στην ουσία τα πρώτα ηλεκτρονικά κυκλώματα απευθύνονταν κυρίω σε εταιρείε ή σε μεγάλου ε, ηλεκτρονικέ, να το πω έτσι, σε σε μεγάλους οικοδοτικούς οίκου και είχε αν δυνατότητα τότε αυτέ οι ηλεκτρονικές εισαγωγικά γραφομηχανές τι ήταν, ήταν ηλεκτρικές γραφομηχανές οι οποίες συνδεόμενες με ένα ε, κουτί και τι κουτί είναι του λαπάκι θα λέγαμε ηλεκτρονικό ηλεκτρονική Τη εποχή, τα παλιά τα τρανζίστορ ίσω και κάποιες λιχνίε έτσι, εκεί τα τρανζίστορ και με μαγνητοτυνίε, τι κάνανε. Στην ουσία αποθήκευαν αυτά που σε κασάντα τα πατήματα των πλήκτρων. Δηλαδή την ώρα που δακτυλογραφούσε κάποιος η ηλεκτρονική μονάδα τη γραφομηχανής αποθήκευε τα πατήματα των πλήκτρων. Ε, που, που έκανε. Θα μου πει τι με αυτό, πρώτα μπορούσε εύκολα να παράγει ε, αντίγραφα. Αφού είχε τη μαγνητοτενία με τα πατήματα του blog, μπορούσε να την παίξει μετά να κάνει αναπαραγωγή στην, ε, ε, στην ίδια την ηλεκτρική γραφειομηχανή και να σου επανατυπώσει στην ουσία ε, αυτό που είχε ε, γράψει. Επίση είχαν και κάποιε άλλε επόμενες γενιές, ανέπτυξαν και κάποιες άλλες δυνατότητε, ε, της τυχιώδους θα λέγαμε επεξεργασίες κειμένων μη φανταστείτε τίποτα έτσι όπως ε, το εννοούμε σήμερα ε, να, στην ουσία ήταν η δυνατότητα που λέμε να σβήσουμε κάποιες λέξεις να διορθώσουμε κάποια α, τελευταία χτυπήματα να το πω έτσι να διορθώσουμε ορθογραφικά από τις τελευταίες λέξεις που γράψαμε κάτι τέτοια πραγματάκια ή να διαγράψουμε ίσω κάποιες γραμμές ε, από το κείμενο ε, κάποιο κομμάτι από το κείμενο σε τέτοιο επίπεδο βέβαια αυτό μα φαίνεται σήμερα να το πω μα φαίνεται σιγά τα αυγά θα του όμως για την εποχή τα χέρια σε πάρα πολύ κόσμο τα δεστηνάζει δυνατότητα έστω και αυτή τη μικρή δυνατότητα εκ των ε, ορθογραφικών σφαλμάτων ορθογραφικών λοιπά χωρίς να πρέπει να επαναδάκτηλογραφήσεις όλο το κείμενο από την αρχή Έτσι, είναι φοβερές ήταν ε, ε, πανάσταση για την ε, για την εποχή. Όμω, όπω είπα, αυτό ήταν και το πρώτο βήμα προ τον τελικό αφανισμό τη ε, ε, γραφομηχανής Γιατί, γιατί ε, όπω είπαμε, αυτή τη δουλειά απαιτούσε μια ηλεκτρονική μονάδα ε, να γίνει. Οι ηλεκτρονικέ μονάδε από αυτέ τι γραφομηχανέ ήταν βέβαια εξειδικευμένε, να το πω έτσι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ε, Άρχισαν να αναπτύσσονται μαζί με τα ηλεκτρονικά και υπολογιστές. οι υπολογιστέ. Ο τι είναι, είναι μια γενικώ προγραμματιζόμενη μηχανή. Δηλαδή ε, στην ουσία του υπολογιστή είναι μια μηχανή που δεν κάνει τίποτα. Ε, το μόνο που κάνει είναι να δέχεται οδηγίε για, για να κάνει κάτι άλλο. Ε, για να κάνει υπολογισμού και να σου παραδώσει ένα αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν αυτή η συμπεριφορά, αυτά τα ηλεκτρονικά οτιδήποτε μπορούσαν να φτιάξουν ηλεκτρονικά, πως στη συνέχεια να το φτιάξουν σε έναν ε, υπολογιστή, σε ένα γενικό υπολογιστή ε, κάπου δηλαδή τα ηλεκτρονικά πέρασαν αυτή τη φάση την οποία ε, σήμερα είναι διακριτά ε, αυτό που λέμε λογισμικό και υλικό, κάποτε ε, δεν υπήρχε θα λέγαμε ε, λογισμικό με την έννοια που το ξέρουμε σήμερα, τα πάντα ήταν ε, ε, γραμμένα μια φορά ε, εξειδικευμένα Ηλεκτρονικά, τα πάντα δεν γραμμένα μια φορά α, στο τσιπάκι, ήταν καλωδιωμένα. Hardcoded, θα λέγαμε σήμερα ε, ήταν καλωδιωμένα στα στο ηλεκτρονικά, τα γράφουμε Αυτό όμω που μετά μπορούσε, να είχε έναν υπολογιστή, ε, ό,τι ήταν καλωδιωμένο μπορούσε να αναπαραχθεί σαν πρόγραμμα σε έναν υπολογιστή. Να το πούμε έτσι. Και σιγά σιγά αυτή η λειτουργία μπορούσε άνετα, άνετα σε εισαγωγικά, έτσι μπορούσε τη συνέχεια να αναπραχθεί από υπολογιστές και έτσι σιγά σιγά ε, άρχισαν ε, ε, να εμφανίζονται οι δυνατότητες επεξεργασίας έτσι ε, να σκέφτονται μάλλον ο κόσμο για τη δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου καθαρά στον υπολογιστή ε, καθαρά σε ψηφιακή πλέον θα λέγαμε Μορφή και χωρίς να χρειάζεται να περνάει από το ενδιάμεσο, δηλαδή από το χαρτί. Αυτό ήταν κάτι που συντελέστηκε σταδιακά, έτσι δεν έγινε από τη, μία, από τη μία μέρα στην άλλη. Και φυσικά πρώτα απ' όλα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπήρχε κάτι άλλο υπολογιστές. Οι γραφομηχανές ήταν αρκετά κοινέ να το πω έτσι, οι μπορούσε κάποιο να έχει... Εντάξει, αν είχε λόγο να γράφει, ένας εγγραφές αφού θα είχε λόγο να γράφει, γραφομηχανή, ε, θα είχε σίγουρα στο, στο σπίτι, δεν το, δεν το συζητάμε. Και έτσι μπορούσε να έχει και μια, ένας από κραμματίες σίγουρα θα έχει και ηλεκτρική γραφομηχανή, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι μέχρι και τη δεκαετία του 80, οι ηλεκτρονική δεν ήταν για τον καθένα, να το πω έτσι, ούτε ήταν στο κάθε σπίτι ε, αλλά σιγά σιγά ξεκινήσει, ξεκινήσει αυτή η διαδικασία ε, Να το πούμε έτσι Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας Και θα δούμε τι έγινε στη συνέχεια Λάκι, Τσενταρέμ Λαμάνο Εκεί θα δώσουμε τα χέρια Από την όπερα του Μόρτσαρτ Τον Γιωβάνι Φαντάζομαι σαν όνομα τουλάχιστον την όπερα την έχετε ε, Ακούσει ε, Όχι ο Μόρτσαρτ Σίγουρα δεν χρησιμοποιούσε Γράφο μηχανή ηλεκτρική ούτε Τέτοια για να γράψει τα ματά του ε, Χαρτί είχε το χαρτί τη Και πένας για να γράψει τι νότε του. Σήμερα ακόμα και για τις νότες έτσι όπως ξέρετε όσοι Ο υπάρχουν προγράμματα ε, που μπορεί μυσι, μουσική σημειογραφίας όπως θα τα λέγαμε επίσημα που μπορεί άνετα κάποιος ε, για όλα τα γούστα υπάρχουν, να γράψει πανεύκολα παρτιτούρες και νότες και οτιδήποτε χρειάζεται. Να καλείς και την Αστραδενή που ήρθε και αυτή στην παρέα μας. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε και σε ένα ε, όμορφη συντροφιά. Είχαμε πει λοιπόν ότι σιγά σιγά η εμφάνιση των ηλεκτρονικών και η πρόοδος των ηλεκτρονικών υπολογιστών έδεισε δηλαδή, να κλονίζει το θρόνο της ε, ε, γραφομηχανής στο το μέσο θα το λέγαμε για τη συγγραφή ε, βιβλίων αυτό δεν είναι απόλυτο θα πούμε κάποια πράγματα πράγματα το, ουσιαστικά ο το ευρύ κοινό την επεξεργασία ε, κειμένου την ε, έμαθε ε, με τη διάδοση των ηλεκτρονικών, των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών ε, το Πρώτο, για το πρώτο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και όταν λέμε τότε τε, τε, τε, το, θα πω, το 1975 στην ουσία ε, ή το 1976 ε, όταν λέμε τότε για επεξεργασία κειμένου εννοούμε για πρόγραμμα προγράμματα που επεξεργάζουν το κείμενο γραμμή-γραμμή ηλεκτρονικό όμω, βέβαια και αυτό είχε το τεράστιο πλεονέκτημα ότι μπορούσες να ξαναγυρίσει μια γραμμή που έχεις γράψει και να την επεξεργαστής και έτσι να κάνεις ε, καταλαβαίνετε ότι η Επανάσταση ήταν, ήταν αυτό. και γιατί πλέον ε, δεν ήταν ε, δεν έπρεπε να ξαναγράψεις τη γραμμή να την γράψει άλλο ή να τη ή οτιδήποτε μπορούσε ε, να πάσεις να αλλάξει τη γραμμή πριν καλά καλά τυπωθεί πριν, ο, ο, οτιδήποτε έτσι α, βέβαια κυρίως τα πρώτα αυτά προγράμματα χρησιμοποιούσαν για να γράψουν άλλα προγράμματα έτσι, για να διευκολουθούν οι προγραμματιστές και όχι ε, ήταν φτιαγμένα με το μυαλό στους συγγραφείς αλλά είναι αυτά είναι τα πρώτα βήματα τώρα υπάρχουν ε, αν οι, οι, οι απόψεις ε, λένε ότι το ορθόδοξης εισαυγικά Άπόψη. Λέει ότι το πρώτο πρόγραμμα επεξεργασία κειμένου ήταν το ηλεκτρικό μολύβι, το οποίο ε, ήταν σαν προσωπικό υπολογιστή τη εποχή τότε του 1975, τον Altair. Ε, ε, δεν έμοιαζε σε τίποτα με του υπολογιστέ όπω του ε, ξέρουμε σήμερα, έτσι, εμπεριξεγούμαστε, αλλά πα πιθανώ δεν έπρεπε να είναι ένα υπολογιστή στην ουσία του, στον τρόπο λειτουργία. Ήταν σαν αυτό που ξέρουμε σήμερα μείωνο τι οθόνε στα πληκτρολόγια για την υπεξεργαστή και δεν συμμαζεύετε, αλλά ναι. Ήταν ε, ο πρώτο ε, ε, υπολογιστή. Ε, βέβαια ε, υπάρχει μια άλλη απόψη ότι το πρώτο πρώτο παξεργαστήριο απέχει και το 1975 στον ε, Καναδά και στο είναι, πανεπιστήμιο. Καναδά, που, όπου δημιουργήθηκαν ένα πρόγραμμα επεξεργασίας λέξων και κάτι μεταξύ προγράμματος και λειτουργικού και το χρησιμοποιούσαν βρέως στα πανεπιστήμια τότε την 2017 και στον Καναδά, αλλά δεν διαδόθηκε ποτέ ιδιαίτερα εμπορικά και έτσι γι' αυτό α, σήμερα δεν το ξέρουμε, οι περισσότεροι το πρώτο πρόγραμμα και κειμένου του λεγόμενου λοιπόν, ηλεκτρικών πολίβη του 1976. Πάντως τότε εκείνη την εποχή έκανε τα πρώτα προγράμματα επεξεργασία, όπως α, και άλλα όπως η Apple, οι γνωστοί η Apple του iPad και του iPhone δεν ξέρω και εγώ τι. Η Apple του δύο Steve, του Steve Jobs και του Steve Vossnyek που έφερε και αυτή τη μικρή τη επανάσταση τότε, τη δεκαετία του 70 δεκα, το και τέλη τη δεκαετία του 70 στου ηλεκτρονικού υπολογιστέ. Και αυτό το πρόγραμμα εξεργασία τη, το RITE 1, ε, και υπήρχαν και άλλα προγράμματα όπω το το Word Perfect το Word σαν όνομα υπήρχε από τότε και έτσι εμφανίστηκαν αυτά τα προγράμματα που κειμένου η επανάσταση ε, η επανάσταση ήρθε όμως το 1979 το 1979 ε, με το πρόγραμμα Star, το οποίο θεωρείται ότι ήταν πρώτο επιτυχημένο, ο πρώτο αληθινό, εισαγωγικά το αληθεινό, ο πρώτος ευρέο διαδεδομένου. Θα λέμε επεξεργαστή κειμένου ε, από την εταιρεία Μικροπρό. Ήταν το πρώτο εμπορικά επιτυχημένο πρόγραμμα γιατί είχε φτιαχτεί για τους μικροπολογιστέ που τότε βέβαια. Ε, ο IBM PC δηλαδή, τότε το του αυτό που λέμε σήμερα προσωπικού υπολογιστέ στα PC ε, που λέμε. Και έτσι τα αρχέ τη δεκαετία του 80 ήταν το πόλι το πρόγραμμα επεξεργασία κειμένου. Τότε βέβαια φυσικά μην περιμένετε αυτά που έχουμε σήμερα, αυτά που γνωρίζουμε σήμερα σε πρόγραμμα επεξεργασία κειμένου. Αυτά ήταν 10 χρόνια αργότερα περίπου, τη δεκαετία του 90 με πρόσφατο χεράκι χεράκι με τα παραθυρικά περιβάλλοντα κλπ. Και και Τουλάχιστον με την εμπορική τους ε, επιτυχία. Και έτσι το Gold ε, το Star έτρεχε στο τότε θυμάστε, σήμερα θεωρούμε ότι ε, το, το πιο δημοφιλές, το πιο ε, Διαδεδομένο λειτουργικό σύστημα είναι τα Windows, η διάφορε εκτό των Windows. Ε, βέβαια, να μην ξεχνάμε υπάρχει και το OS τη Macintosh τη Apple, το και φυσικά τη, αυτό που προτιμώ εγώ είναι μια δύναμη Linux. Υπάρχουν διάφορε δύναμε Linux. Αυτέ προτιμώ εγώ και τι συστήνω και εσά. Αλλά τότε, τότε το οποίο δημοφιλέ λειτουργικό σύστημα για πολλού είναι το CPM δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ε, ίσιο παλαιότεροι το έχετε ακούσει πάντως ήταν ε, το Windows να το πω έτσι τις αποχύσεις μετά 1980, ήρθε το DOS και το Goldstar μεταφέρθηκε και εκεί πέρα στο MS ή αλλιώς PC DOS όπως ξεκίνησε γιατί ήταν το λειτουργικό με το οποίο η IBM επέλεξε να δίνει τους προσωπικούς της υπολογιστές και τα πολύ είναι η ιστορία η σημαδιακή έκδοση του World Star θα λέγαμε την έκδοση 3 που κυκλοφόρησε το 1982. Το 1982 λοιπόν μέσα και μέσα σε τρία χρόνια ήταν το, το πιο δημοφιλέ ε, πρόγραμμα επεξεργασία καιμένου στον κόσμο εκτοπίζοντα ε, οτιδήποτε, οτιδήποτε άλλο. Ε, γιατί γιατί όλε όλες τις ευκολίες να το πω έτσι όλες τις ευκολίες που, δίνουν, ε, που σήμερα θεωρούμε δεδομένες έτσι ε, δηλαδή τι, να μπορούμε να στι στις γραμμές του κειμένου, να διορθώνουμε ε, λέξεις να σβήνουμε λέξεις ή να αυτό και εμφανίστηκε και να αυτό και ήταν το πρωτοπόρο χαρακτηριστικό γνωστό ε, ατε, ε, αποκοπή επικόλληση η αποκοπή η αντιγραφή επικολύση, δηλαδή να παίρνουμε ένα κομμάτι κειμένου και να το μεταφέρουμε σε άλλη θέση μέσα στο εγγραφό μας ε, τι να κάνουμε ε, έτσι είναι τέλος. Ε, πριν συνεχίσουμε όμως να ένα κομματάκι γιατί ε, το οποίο άστρα δεν το για να ηρεμήσεις γιατί σε βλέπω λίγο σαν να σήμερα Father, glory, I'm Με το Λουτσυχνά Παπαρά και την Τζον Sutherland στο Ails Olτε. Η αγάπη είναι η λιαχτήδα το λιόφου τη καρδιά από το Ρίγκολέ το του Βέρτε, μια από τι πιο γνωστέ και δημοφιλή όπερε. Ε, και να συνεχίσουμε εμεί λοιπόν στην επεξεργασία και θα μου πείτε καλά όλα αυτά με τους μα αντιλαμβάνεστε τι έγινε η υπεξεργασία κειμένου στους προσωπικούς υπολογιστές πόσο έφερε τα πάνω κάτω ε, στους συγγραφείς πάνε οι δακτυλογράφοι πάνε αυτό πάει, να ψάχνεις τις σελίδες ε, πλέον είχες τα πάντα όλο στο κείμενο ψηφιακά, ηλεκτρονικά και μπορούσες να το βλέπει, μπορούσε να το διαβάσει, μπορούσε να το τυπώσει όσε φορέ θέλει, καλό αυτό και φυσικά μπορούσε να το αλλάξει, αν δεν σε ικανοποιούσε, να, να διορθώσει ορθογραφικά, να αλλάξει τελείω κοινέ διαλόγου. Ε, το γράψει σχεδόν από την αρχή, ε, το γράψει κομμάτι-κομμάτι και να τα βάλει στην αλλάξη σειρά των κομματιών. Μιλάμε, ό,τι κάνουμε δηλαδή σήμερα με έναν επεξεργαστή ε, κειμένου, έτσι λοιπόν. Για να καταλάβετε η επανάσταση έφερε, πόσο ότι έφερε στον χώρο της γραφής διαβάσω σε δική μου μετάφραση ε, το, το εξή. Ακούστε τι είπε λοιπόν, και θα σα πω μετά ποιος το είπε. Είμαι ευτυχής να γνω, που γνωρίζω τις ιδιοφυΐες που, που με ξανάκαναν ένα ξαναγεννημένο συγγραφέα που ενώ είχα ανακοινώσει την αποσύρσή μου το, ότι αποσύρωμαι το 1978 τώρα έχω έξι βιβλία στο οποία εργάζομαι και πιθανότερα αλλά δύο και όλα αυτά χάρη στο Goldstar και ποιος το είπε αυτό το είπε ο Άρθρου Κλάρκ όταν γνώρισε τους α, εφευρέτες, τους ανθρώπους που έφτιαξαν το επεξεργαστή κειμένο του κόρου ναι, της ο γνωστό Άρθρου Κλάρκ της Οδήσειας του Διαστήματος έτσι ε, ναι, έφερε επανάσταση γιατί είπαμε έκανε την επεξεργασία κειμένου πολύ λιγότερο επίπονη από ότι ήταν ε, τη διευκολύνται πάρα πολύ φανταστείτε είπα πράγματα που σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα έτσι σήμερα θεωρούμε δεδομένα ότι ε, αν κάνουμε ένα λάθος μία λέξη θα πάμε θα τη σβήσουμε θα τη γράψουμε και δεν τρέχει τίποτα έτσι mm. τότε δεν ήταν έτσι τα πράγματα λοιπόν και είχαμε Βέβαια το ευρύ κοινό περίμενε 10 χρόνια ακόμα έτσι. Θέλανε προγράμματα, δεν ξέρω πόσοι από εσά έχετε δουλέψει προγράμματα σε. Α, και τι φαντάζομαι, σε περιβάλλον χωρί γραφικά έτσι. Σε περιβάλλον γραμμή εργασιών, το DOS που λέγαμε τότε, το Disco System, το Linux δεν είχε εμφανιστεί ακόμα έτσι. Ξέρουμε ότι το 92 φανίστηκε. και αυτό. Στην αρχή και αυτό δεν είχε γραφικά, μετά έρθαν τα γραφικά σε όλα τα λειτουργικά συστήματα και τα προγράμματα. Ε, έτσι λοιπόν ε, ήταν έγραφες πως γράφεις σε μια οφόνη του υπολογιστή, τότε είναι μαύρες, δεν ήταν τώρα λευκή οθόνη έτσι, έγραφε σχούρους κανένα άλλο α, βοήθημα για να κάνεις όλα αυτά που λέμε τα θαυμαστά και τα θαυματρουργά, έπρεπε να απομνημονεύσει συνδυασμού πλήκτρων και δεν ξέρω γιατί προσέξτε πάνω πάνω, πάνω στο πληκτρολόγιο που είναι τα πλήκτρα τα F, 2 είναι τα προγραμματιζομενα όπω όπως λέγαμε, πλήκτρα-πλήκτρα λειτουργιών. Αυτά τότε αυτή η δουλειά είχαν, ε, ο κάθε προγραμματιζηματής ήταν ελεύθερος να προγραμματίσει αυτά τα πλήκτρα και να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες ε, λειτουργίες, είτε στον επεξεργαστή κειμένο, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. Και δυπώνει, σε τότε δεν υπήρχαν και, ας το για τον online, αλλά δεν υπήρχε πολλές και... Βοήθεια επί τη οθόνη και θεωρούν τον πρωτοποριακό ένα πρόγραμμα που σου έλεγε το στοιχειώδε έτσι. Γιατί πιο πληκτρο που σου είχε την. μπορούσε να συμφωνήσει στην οθόνη, πιο πληκτρο να πατήσει για να κάνει κάτι. Τότε πρέπει να έχει μελετήσει καλά και να ξέρει το manual, το εγχειρίδιο του πρόγραμμα Και το μεγάλη σημασία γιατί αυτό σου έλεγε πιο πληκτρο να πατήσει για να ανοίξει ένα αρχείο, για να αποθηκεύσει ένα αρχείο. Πιο πληκτρό πρέπει να πατήσεις για να σβήσεις μια λέξη για να ανεβεί μια γραμμή, να κατέβεις μια γραμμή. Έτσι, κάποια πράγματα σήμερα θεωρούμε πλά δεδομένα, τότε πρέπει να διαβάσεις και κάθε πρόγραμμα έχει τα δικά του, έτσι, διαφορετικά. Τώρα λίγο πολύ όλα αυτά που λέμε σουίτες γραφείου, όλα τα προγράμματα επεξεργαστησμένων, λίγο πολύ ε, οι ίδιες συντομεύσεις, τις ε, ίδιες λειτουργίες έχουν κάτι σε επομένει τυποποιημένα τα πράγματα πολύ περισσότερο και ε, με ελάχιστη, πώς να το πω, εκπαίδευση με ελάχιστη χρόνο συνείδηση μπορούσα να περάσει από το ένα πρόγραμμα ε, στο άλλο. Ε, το Word Star, λοιπόν, η Βασιλεία του Βόρου θα διερκεί μέχρι τα τέλη της δεκαετία του 80 μεταβίκαν άλλα πρόγραμματα όπως το Word Perfect και κάποιε ατυχίες, ατυχίες στην εξέλιξη του Google. Ε, κορυφαίο πρόγραμμα το WordPerfect, το οποίο έμοιαζε αρκετά περισσότερο με τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε σήμερα. Άρχισε ε, να πηγαίνει προς το παραθυρικό, όπω λέμε, κάποια στοιχειώδη μενού, την έννοια των μενού. Ξέρετε αυτό που έχουμε πάνω πάνω στα πράγματα, που λέει αρχείο, επεξεργασία κλπ, ναι τέτοια πράγματα αρέσαν εμφανίζονται. Και πάμε στις αρχές της ε, δεκαετίας του 1990 όπου ε, πλέον ε, εμφανίζονται οι σύγχρονοι επεξεργαστές ε, κειμένου όπως τους εννοούμε, όπως τους εννοούμε σήμερα. Όπω είπαμε αυτά δεν εμποδίσαν μπόδιος να γράψει έτσι το μέσο είναι απλώς διευκολύνει πολύ τη βιβλιοπαραγωγή έτσι και διευκολύνει κυρίως εμάς που θέλουμε όσους θέλουν να γράψουν να γράψουν πολύ πιο εύκολα από ότι να να το γράψουν χειρόγραφο όμως εκείνο που ματράει στα βιβλία σε κάθε περίπτωση και παντού ε, είναι το περιεχόμενο δηλαδή αν έχει κάτι να, να πει, κάτι καλό να πει. Ε, δεν νομίζω ότι είναι τόσο περιοριστικό το μέσο στο οποίο θα το μεταφέρεις είναι σαφώς μια μεγάλη βοήθεια αλλά κοιτάξτε αν δεν έχεις και την να πει, καλύτερο πρόγραμμα τον καλύτερο υπολογιστή να έχεις δεν πρόκειται να γίνει τίποτα νομίζω ότι σε μόλι αυτό Ήδη όμως όπως είπα χρησιμοποιούνται που υπολογιστές ήδη από τη δεκαετία του 70 από, το, από τα πρώτα πρώτα προγράμματα έτσι, σε εγγραφές όπως ο, ο, ο κυρίος της επισηματικής που ήταν και δουλειά του, όπως ο Τζέρι Πουρνέλλο, ο Λέρνιβεν και ο γνωστός Michael Κράιτον γράφανε σε επεξεργαστές κείμενο ό,τι είχαν ε, αυτή την εποχή το ε, λέγεται, ε, γενικά είναι παρακολουθεί ότι πρώτη νουβέλα η οποία γράφτηκε καθαρά ε, σε, σε υπολογιστή, σε επεξεργαστή κειμένου είναι, ε, γράφτηκε το 1968-69 ε, από κάποιο καφέλα Λέν Ντέιτον και γράφτηκε σε μηχανή τη IBM υπήρχε δακτυλογράφος η οποία λειτουργούσε το σύστημα του εξωτερικού είναι το πρώτο που γράφηκε κατευθείαν ε, ε, στον ε, στον υπολογιστή και όπως βλέπετε ήδη από τότε ξεκίνησε μέχρι να φτάσουμε αλλά το ότι δεν θεωρείται κάτι το ιδιαίτερο, έτσι. Ε, μέχρι να σήμερα θεωρείται το, το στάνταρ και σήμερα όπω θα δούμε έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο τα πράγματα. Εκείνο που, που συνέβη στι αρχές τη δεκαετία του 90 ήταν η εμφάνιση των λεγόμενων ε, παραθυρικών περιβάλλων, δηλαδή των. Τη λειτουργία του υπολογιστή, όχι μέσω της γραμμή εντολών, όπως λέμε, γιατί μέχρι τότε για να λειτουργήσει ένα υπολογιστή για ένα πρόγραμμα, έγραφε εντολέ, σαν ένα είδο σαν προγραμμα, Ή σαν προγραμματίσει, αλλά θέλω έπρεπε να. να Θυμάσαι να έχει επικοινωνία και να ξέρεις και σε εντελώς χρησιμοποιεί το πρόγραμμα και να τις γράφεις στη λεγόμενη γραμμή εντολών και το πρόγραμμα να τις εκτελεί. Αυτά άλλαξε με τα λεγόμενα παραθυρικά περιβάλλοντα και όχι τα Windows δεν ήταν το πρώτο παραθυρικό περιβάλλον Έτσι, είναι το πιο δημοφιλές το μεγαλύτερο μερίδιο αγορά μέχρι σήμερα αλλά σαφώς δεν είναι το, το πρώτο ούτε το μοναδικό. Έτσι η πρώτη, ε, μην ξεχνάμε την Apple, τη Λίζα από τον πρώτο δεδομένο που ακολούθησε μετά ο Mac, ο Macintosh και τα μάκ που συνεχίζουν μέχρι σήμερα έτσι είχαν παραθυρικό περιβάλλον τι είναι το παραθυρικό περιβάλλον ε, είναι το περιβάλλον που έχουμε σήμερα που έχουμε το γραφικό περιβάλλον που συνδυάζεται με μία συσκευή κατάδειξης τι σας είπα τώρα, το ποντίκι ενώ συσκευή κατάδειξης ένα δίκτυο που τον κινούμε στην οθόνη και κάνουμε Κλικ. Βλέπετε και στην ελληνικά δεν έχουμε βρει ε, μια λέξη που για το καλύτερη για το, για το κλικ. Επιλέγουμε, εκτελούμε, όπω θέλετε, πάντω πατάμε σε ένα σημείο στην οθόνη. Πόνο λοιπόν, αυτό φέρνει μια τεράστια επανάσταση, γιατί είναι πρώτον ο, σε συνδυασμό με τα μενού που είχε αναφέρει η διάλλα Προγράμμα, τότε δεν χρειαζόταν ο κλικ να θυμάται απ' έξω όλε τι εντολέ ε, ενό προγράμματο. Τι είχε μπροστά του με όπως έχουμε σήμερα με τα μενού, πατάς αρχείο και βλέπεις ποιες εντολές, πώς να εκτελέσει, πατάς υπάρξει και κλπ. Βλέπεις όλες τις εντολές που μπορείς να εκτελέσεις. Ε, το άλλο ήταν ότι ε, χάρη στο γραφικό περιβάλλον μπορείς πλέον να γράφεις ε, φυσιολικά, δηλαδή τι εννοώ φυσικά, εννοούσε να έχεις λευκό καμβά, λευκό χαρτί σε εισαγωγικά, λευκή οθόνη και μαύρα γράμματα. Αυτό που μαθαίναμε και ξέραμε ε, όλοι να το πω έτσι ε, που έχει συνηθίσει γιατί στο ντος, στα άλλα τα περιβάλλα τα πιο παλιά ήταν μαύρη η οθόνη και γράφαμε ε, με λευκά ή πρασινοπάωση, είχαμε έγχρωμη η πράσινο ειχαμε εγχρωμη υπήρχαν προγράμματα καλά, τα πολυματικά προγράμματα, το άλλαζε αυτό έτσι μπορείς να ε, το κάνεις ανάποδα, αλλά αν δεν είναι και τόσο σου και δεν κελιώσει οθόνε, χάλαγαν πιο εύκολα Άμα το είχε σε πολύ φωτεινότητα, τόσο, δεν φωτεινότητα, τελείωσε δε αυτά τα πράγματα. Ε, αυτή η ευκολία χρήση ήταν, ήταν πολύ καθοριστική. Ε, και στην ουσία, το, ε, αυτές οι εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου ήταν αυτό που λέμε το killer application. Δηλαδή, οι εφαρμογές αυτές που... Ε, καθιέρωσαν τους και του προσωπικού υπολογιστέ και τα γραφικά περιβάλλοντα πλέον το να γράψει κάποιο ένα κείμενο είτε μεγάλο είτε ε, ένα γράμμα επαγγελματικό ήταν απολύτω εφικτό χωρί να είσαι ειδικό, χωρί να έχει απομνημονεύσει τίποτα ε, εντολέ, χωρί να ξέρει να χειρίζεσαι τόσο καλά ε, υπολογιστή μπορούσε να μπει και να απλά και κατανοητά με σχεδιά και με εικονίτσε, με κείμενο μπορούσε να παράγει ένα πανέμορφο κείμενο. Και τότε που υπήρχαν και δυνατότητε πρωτογνωρέ για του περισσότερου από εμά, αλλάζουμε γραμματοσύρα έτσι. Τότε η μόνη γραμματοσύρα που είχε ήταν αυτή που είχε γραφειομηχανή, που δεν υπήρχε άλλη, ότι είχε γραφειομηχανή επάνω. Αντί οι καλέ οι γραφειομηχανέ είχαν μια δυνατότητα εναλλαγή ή οτιδήποτε, ει του υπολογιστέ ή εκτύπωτε είχαν δύο-τρει επιλογέ. Ξαφνικά αλλάξτε τα πάντα, έχει δεκάδε επιλογέ πλαγιαστά, υπογραμμισμένα, έντονα, τα bold που λέμε, ε, μεγαλώνει κείμενο, με κείμενο. Αυτό και άμα δείτε ε, κείμενα της ε, έγγραφης πάντα εκκλητίας του 90, θα δείτε ε, φαινόταν η εγδίπιστα του κόσμου και τέτοια ε, πόσε διαφορετικές μορφοποίησει κάνουν στο κείμενο για να δείξουν ότι έχουν αμφιβολότοι στοιδικό αποτέλεσμα, αλλά αν ξε... Πολύ κόσμο και ο κόσμο είδε ότι ήταν εύκολο να γράψει κάτι και γι' αυτό γεμίσαμε και με ερευτέχνε συγγραφή έτσι. Πλέον ήταν πάρα πολύ εύκολο να γράψει κάτι και να το στείλει ή να το τυπώσει ως αντίγραφα. Τρεβού η ψυχή σου ή να το στείλει ηλεκτρονικά. Εμφανίστηκαν και τα πρώτα email δειλά-δειλά. Τέλο πάντων, ίσω λίγο αργότερα, τέλη τη δεκαετία, εμφανίστηκαν και τα email σαφώ μέσα τη δεκαετία του 90 πήγεται μέλη στη ζωή μας και έτσι ήταν πανεύκολη παραγωγή ε, κειμένου και παραμένει μέχρι σήμερα εκείνη η εφαρμογή αυτή η οποία η κύρια εφαρμογή του που χρησιμοποιείται επεξεργασία κειμένου στον προσωπικό ε, υπολογιστή. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας και θα συνεχίσουμε από το Με έναν τοίτο, το μαγικό αυλό του Μότσαρντ. Είναι στα γερμανικά ε, βέβαια έτσι ο μαγικό αυλό, πολύ γνωστή και αυτή και αγαπημένη όπερα. Να καλύψε περισσότε και την φίλη μα τη, τη γνωστή σε όλο το Music Heaven σε όλους μας μέρη ε, τις προάλλες μια έκτακτη εκπομπή δυστυχώς <laughs> δεν συντονίστηκα το είδα Εκ των υστέρων κάτι πρέπει να γίνει. Ε, με αυτό πρέπει, πρέπει κάπω να συνδεθούμε περισσότερο ηλεκτρονικά. Να έρχεται κατευθείαν μήνυμα για να παρερχήσουμε το τηλέφωνο ένα με τον άλλο. Ε, Όπω κάναμε την εποχή των πειρατικών ραδιοφωνικών σταθμών, να έπερθει τηλέφωνο, έλα παίζει ο τάδι έλα βαλε, το. Θα βάλει το τάδε δίσκο καινούργιο τώρα το που τον έφεραν. Που δεν ξέρω που μα έφεραν του δίσκου τότε. Τέλος πάντων και συντονιζόμασταν, βέβαια να σπαθούσαν το τηλέφωνο και συντονιζόμασταν να ακούσουμε το φίλο μας που έκανε την υπηρετική τότε εκπομπή. Εποχές και αυτές. Ε. Τέλος πάντων είχαν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν στην εποχή που οι και κεμμένου είναι το ε, νούμερο ένα εργαλείο σε κάθε υπολογιστή και πραγματικά το πιο κοινά χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα είτε σε ένα επαγγελματικό είτε σε ένα προσωπικό υπολογιστή είναι ο επεξεργαστή ε, κειμένου. Και κάπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 αρχές της δεκαετίας του 90 με την επέλαση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και με την ευκολία των προγραμμάτων εξαφανίστηκαν και οι ηλεκτρικές ε, γραφομηχανές παύλα επεξεργαστέ κειμένου βλέπετε είχαν εξελιχθεί και αυτές ε, πλέον μπορούσαν να αποθηκεύεις σε δισκέτα όλο αυτό που έγραφες είχαν μικρές οθονούλες ε, πώ έχουν τα ρολόγια με LCD που έβλεπε το κείμενο πριν το ε, αποθηκεύσεις είχαν αρκετές δυνατότητες είχαν κάποιες στοιχειώδες επεξεργασίες αλλά ε, σιγά σιγά κάποια στιγμή, και δεν ξέρω αν σήμερα συνεχίζω να παράγονται κάποια στιγμή μέχρι τα τέλει της δεκαετία του 90 έξελειψαν ε, τελείω δεν θα αγόραζε ποτέ μια ηλεκτρονική να το πω έτσι τη στιγμή που με αντίστοιχο πλέον είχε πέσει και πολύ το κόστος ή τέλο πάντων με και αντίστοιχο να μην ήταν το κόστος που μπορούσε να αγοράσει έναν υπολογιστή, ένα κανονικό υπολογιστή και να έχεις και να εκτυπωτήσεις και να κάνεις και χίλια δυο άλλα πράγματα και κυρίως να και το ίντερνετ, έτσι, το διαδίκτυο, εκτός του να γράφεις ε, κείμενο. Ε, έτσι λοιπόν ε, φτάσαμε στη σήμερον ε, ημέρα που καθένας γράφει Ο Πιστεύω τουλάχιστον το, όταν λέμε που εξεργαστικημένοι περισσότεροι ε, το Word έχουν ακούσει, το Word λένε, το Word έχουν πειρατικό συνήθως έτσι γιατί ε, για να το αγοράσεις τα πρόγραμματα τη Σουήτα της Μέκρος είναι μια επαγγελματική Σουήτα η οποία είναι ακριβή για να το αγοράσεις έτσι περισσότεροι φαντάζομαι ξέρω ε, στις περισσότερες σπίτια ε, αντιγραμμένο το έχουν κακά κα, κα, τα ψέματα και μου κάνει εντύπωση γιατί υπάρχουν τελείως δωρεάν και νόμιμα ε, το λεγόμενο ελεύθερο λογισμικό και για τα Windows, όχι μόνο για, το, για τις διανομές Linux υπάρχουν ένα σωρό προγράμματα ε, προσωπικά ε, εντάξει, πιο απλά, πιο σύνθετα πιο, πάνω πλήρες σουίδες ε, ακόμα και στο συνέφο η Google μπορείτε να πείτε στα Google Docs τα λεγόμενα και να κάνετε μια αρκετά καλή επεξεργασία κειμένου, νεμιμότατα, δωρεάν, έτσι. Βέβαια, το, η Σουίδα, κάποιος θέλει ολογηρωμένη Σουίδα, η Σουίδα εκλογίζει για μένα, είναι το LibreOffice, που είναι ε, πόσο είστε εξοικειωμένοι με το Microsoft Office, δεν θα δυσκολευτείτε το αντίστοιχο στο Microsoft, είστε δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου, υπάρχει και για τα μήνους, Φυσικά, μια χαρά το χρησιμοποιώ ε, κάθε μέρα σε όλα τα περιβάλλοντα και σε Linux και σε Windows και το οποίο έχει όλε τι λειτουργίε ε, τουλάχιστον όσο δεν μου θλίψει κάποια λειτουργία που έχει το, η Σουηδία το Word, δεν δηλαδή, μπορώ να το βρω στο Writer το αντίστοιχο πρόγραμμά του και είναι τελείω και νόμιμο έτσι δεν είναι ούτε αντιγραμμένο ούτε κλεμμένο ούτε ξέρω εγώ που, που, που πήρε και μου φέρει ένα νιό και ξέρω εγώ τέτοια Μπαίνει νομιμότατα στην ιστοσελίδα, το κατεβάζεις, τον καθιστάς και δουλεύει κανονικότατα και χωρίς να έχεις κανένα πρόβλημα και έχει όλες τις δυνατότητες που έχουν οποιοδήποτε τέτοιο πρόγραμμα ίσω και παραπάνω ε, Δεν ξέρω φυσικά όσοι έχετε γνωρίζει αυτό θα ξέρετε ότι τα προγράμματα επεξεργασία και χρησιμοποιούν χρησιμοποιούμε μια ελάχιστη ε, ένα ελάχιστο υποσύνολο των δυνατοτήτων τους και, και υπάρχουν πολλοί πραγματικά προγράμματα που προσφέρουν απλώς αυτά τα βασική επεξεργασία που που μπορεί να χρειαζόμαστε ο καθένα από εμά πολύ πιο απλά, αλλά τέλο πάντων, ξέρετε πω είμαστε οι άνθρωποι. Θέλουμε πάντα το πληρέστερο, το καλύτερο και α μην το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Δεν δε, το κατακρίνω στην ανθρώπινη φύση, είναι και αυτό. Αλλά με πάση δίνει λοιπόν τέτοιε δυνατότητε στου ε, ε, συγγραφεί. Παρ' όλα αυτά, όμω υπάρχουν και συγγραφεί που, που μένουν ε, στη παλιά σχολή. Έτσι. Ο πιο διάσημο από αυτού είναι ο Τζόρι Μάρτιν. Ε, ο, οποίος, ναι, ο γνωστός του Game of Thrones έτσι, το παιχνίδι του, των θρόνων ε, ο οποίο ε, λέει ότι τα γράφει όλα σε ένα υπολογι... σε υπολογιστή βέβαια έτσι, αλλά τα γράφει στο WordStar, στο World Star 4 ε, σε ένα παλιό μηχάνημα γιατί ε, γιατί αυτό έχει συνηθίσει και σε αυτό μπορεί να συγκεντρωθεί, του έρχεται πιο φυσικό να γραφεί εκεί πέρα. Και ναι, άλλοι συγγραφείς ε, υπάρχουν, ε, υπάρχει μια συγγραφέα η οποία ε, ε, Joyce Oates ε, δεν την έχω διαβάσει, αλλά ψάχνοντα για την εκπομπή βρήκα ότι γράφει στο το χέρι, έτσι και άλλος που γράφει στο χέρι είναι και ο ε, ε, και Νίλ που είναι, γράφει πιστομονική φαντασία ε, αρκετοί ε, λένε ε, ο ο Τόμ Γουλφ ας πούμε το ε, γράφει και σε, σε γραφόμεχανή αλλά και με το χέρι έτσι και διάφοροι άλλοι λένε ότι γράφουνε με το χέρι. Πάντως, πλέον είναι η εξαιρέση ενώ γιατιμηθείτε σε αυτού που σας ανέφερα πριν 20 χρόνια να το πω έτσι μάλλον περισσότερα το 70, το δεκαετή δεν είναι εξαιρέση αυτοί που γράφανε σε επεξεργαστή κειμένου τώρα είναι εξαιρέση αυτοί που δεν γράφουν σε επεξεργαστή κειμένου αλλά ε, πάμε στο επόμενο κομμάτι και να δούμε λίγο ε, τι άλλα προγράμματα εκτό από το, αυτό που χρησιμοποιούμε όλοι Υπάρχουν και άλλα προγράμματα που απευθύνονται ε, στους ε, πιο εξηγευμένες στους συγγραφείς. Αλλά αυτά στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε λοιπόν το, την όπερα Κάρμεν του Μπιζέ, το ντουέ το Parmois de ma μίλησε μου για τη μητέρα μου. Ε, άλλο είναι γνωστό, με τη φωνή τη κυρία Τεκανάουα, τη ΔΕΗ, κυρία Τεκανάουα. Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μα. Ήταν μια εκπομπή στην οποία μιλήσαμε για τα μέσα που χρησιμοποιούν οι συγγραφεί για να. Γράφουνε, ξεκινήσαμε από το φτερό, από την πένα, να το πω έτσι, από το λόγο πρώτο του το την πένα, είπαμε πολλά για τις γραφομηχανές και καταλήξαμε στους υπολογιστές και στους επεξεργαστέ κειμένου. Και από εκεί και πέρα τι. Εκεί υπάρχουν δύο Δύο είδον προγράμματα για τους συγγραφείς, αλλά περισσότερο για αυτού που πάνω στα σοβαρά τη συγγραφή και όχι τόσο για μας, αλλά και εμείς μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Οι δύο κατευθύνσει είναι η, η εξή. Η μία κατεύθυνση είναι τα προγράμματα εκεί που βοηθούν τους συγγραφείς να δώσουν δομή ε, στο έργο τους. Και τα οποία συνδυάζουν ή μπορεί και να μην συνδυάζουν κάποιον επεξεργαστή κειμένου. Είναι προγράμματα τα οποία αναλαμβάνουν ένα, που μπορεί ο συγγραφέα να έχει ένα είδο δεδομένων με τους χαρακτήρες, τις σκηνέ, τα μέρη τα αντικείμενα, οτιδήποτε μπορεί να είναι χρήσιμο στο βιβλίο του να έχει σημειώσεις για αυτούς ή να κρατάει σημειώσεις για την πλοκή να απεικονίζει με γραφικό τρόπο ε, την πλοκή τα κεφάλαια και ο, στο καθετή να πηγαίνει να προσθέτει το αντίστοιχο κείμενο και έτσι να βλέπει ας πούμε τι, ε, τι γίνεται και υπάρχουν Όλα προγράμματα, έτσι δεν έχω δουλέψει, έχω δοκιμάσει ένα-δύο, δεν έχω δουλέψει με κάποιο συγκεκριμένο. Μπορείτε να τα ζητήσω στο ίντερνετ, όπως πραγματικά ενδιαφέρεται, μπορεί να τα, να τα δει. Στην ουσία δουλεύουμε με αυτή τη λογική ότι τα κομμάτια του κάθε κομμάτι κειμένου είναι μια σκηνή ένας διάλογος είναι ένα κομμάτι με το που δουλεύουμε στο θέατρο ή στο κινηματογράφο και αυτό μπορεί να το βάλει σε διάφορα σημεία φυσικά σε... έχουν αρκετές ευκολίες. Ε, σου λένε σε ποια σημεία εμφανίζεται κάποιος ε, σε ποια κεφάλαια να το πω έτσι εμφανίζεται σε κάποιος χαρακτήρας σε ποιας τοποθεσίες κλπ. Κλπ. και έτσι πούμε, μπορεί να πιάσει κανένα λογικό λάθο του τύπου ένας χαρακτήρας ο οποίο τον σκότωσε στο κεφάλαιο 3 <laughs> ε, φαντάζομαι ότι το έξαμε πει συνέχεια ο Μάρτιν ε, λοιπόν Λοιπόν, στο κεφάλαιο 3 να μην εμφανίζεται μετά στο κεφάλαιο, ε, ζωντανό στο κεφάλαιο 5 και ε, σου δίνει δηλαδή βοηθήματα για την μπλοκή για να κρατάσει ή όταν έχει, ε, ε, που να έχεις πολλές πλοκές. η πλοκή σου είναι κάπως πολύ πλοκή, να δυο δύο-τρεις διαφορετικές γραμμές στην πλοκή σου, που κάποια στιγμή συνδέονται ή δεν συνδέονται, έτσι, κάπως φαίνεται να τις παρακολουθήσεις Και εδώ έρχονται όλα αυτά τα εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν το συγγραφέα να δομήσει περισσότερο, όχι να το γράψεις, να δομήσει το, το έργο του. Και πραγματικά από αυτά... Κάποιε συγγραφέ λένε ότι εμπνέονται κιόλας, δηλαδή όταν αρχίζουν και γράφουν ε, κάποιο χαρακτήρα ε, τον, και αρχίζουν και γράφουν μερικά στοιχεία, του έρχονται στο μυαλό ε, κάποια πράγματα που θα ταιριάζαν ή θα ήταν ωραία στο, στο βιβλίο. Λοιπόν, οι άλλοι. Είναι τελείω διαφορετική γραμμή που υπάρχει στου επεξεργ... μιλάμε για, προφανώ για δομή, έτσι δεν μιλάμε για επεξεργασία κειμένου. Οι εντύπωσε που υπάρχουν στου μετά από όλα αυτά τα, ε, τα, προγράμματα σύγχρονα με τις πολλές δυνατότητε, ξέρετε να πω ότι αυτά τα προγράμματα ονομάζονται με ένα ακρονίμιο αγγλικό, το οποίο στα ελληνικά σημαίνει το, σημαίνει ότι αυτό που βλέπεις είναι αυτό που παίρνεις που παίρνεις εκτυπωμένο εννοείται ε, έτσι, ενώ στα προγράμματα στην εποχή του πριν από αυτά τα περιβάλλοντα δεν ήτανε, εσύ δεν έβλεπε κάποιους ειδικούς χαρακτήρες κάποια τέτοια σου είχε και στο τέλος έβλεπες τι είχε κάνει Απόψη μορφοποίηση ενώ τα βλέπει, τα ξέρω ότι τα βλέπει τα έντονα, τα βλέπει τα διάφορα γραμματοσία. Βλέπει αμέσω πριν εκτυπωθούν, τότε υπήρχαν δυνατότητε. Τώρα, όλα αυτά όμω κάποιοι ισχυρίζονται ότι αποσπούν το συγγραφέ από το κύριο το έργο του και έτσι πάνε πρόγραμμα. Το οποίο τι κάνουν στην επεξεργασία σκημένου, οι οποίοι σου εμφανίζουν μια λευκή ή μαύρη αγάπη τη προτιμήση, σου οθόνε, οθόνη τελείω χωρί τίποτα, τίποτα, με ένα. Κέρδο με αυτό το πόνευο δηλαδή, και κάθεσαι εκεί και γράφει. Τα οποία δεν έχει ούτε ειδοποιήσεις από το αυτά, ούτε μηνύματα, ούτε τίποτα. Μα βρίζουν τα πάντα στην οθόνη και είσαι εσύ και το κειμενό σου. Βέβαια, με το πάτη μέρο κουπιού επιστρέφει στι κανονικέ λειτουργίε για να κάνει ό,τι μορφοποίηση θέλει κτλ. Αλλά αυτά, όπω καταλαβαίνετε, είναι πρόγραμμα, είναι προγράμματα. Αρκετά τέτοια, τα οποία έχουν αυτή τη δουλειά σε. Ε, βοηθούν το συγκεκριμένο να εστιάσει αποκλειστικά σε αυτό που γράφει, χωρί να τοποκράσουν διάφορε παρεμβάσει, αποσπάσει, χωρί να το πω το κάτι από το εξωτερικό του περιβάλλον κλπ. κλπ. Έτσι λοιπόν, παρνούν αυτέ οι δύο το σκέφτεστε ή όσοι είστε πιο επαγγελματίε, πιο τακτικοί συγγραφεί. Πιστεύω αξίζει του κόπο να ψάξετε και τέτοιου είδου προγράμματα. Δεν ξέρω ε, αν έχετε πρόβλημα με να εστιάζετε και εσεί η δεύτερη κατηγορία, αλλά η πρώτη κατηγορία, δηλαδή τα προγράμματα που σε βοηθάνε στη δομή ή στην ανάπτυξη μια ιστορία ενό βιβλίου, νομίζω είναι χρήσιμα για όλου. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Μίλησαμε κυρίως για το εργαλεία που έχουν συγγραφήσει για να ε, γράφουν. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας ακούσατε. Έτσι πάνω στη λίξη να καλείς περίσω και την Κασάνδρα που συνδέθηκε και αυτή. Και να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και μην ξεχάσουμε, στις 10 έχουμε τη μουσική του να με φέρουμε στο Δερβάμωνα και στις ε, αύριο το απόγευμα και ξεκινάμε από νωρίς από 4 με τις rock ε, απόπειρε με την Έμη. Από εμένα, καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα και κλείνουμε με το τελευταίο κομμάτι Undi Felice Eterea από την... Συγγνώμη από την τραβιάτα που από... μου